Σε που μιλάμε, η χώρα μα έχει χαμηλότερη ενέργεια από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία, από την Εσθονία, από την Ισπανία. Για να έχουμε μια τάξη με Θα είμαστε πρώτοι. Πού να το πάμε, υπερπρόεδροι. Δεν γίνεται. Τελικά έγινε. Έχουμε περάσει πολλέ χώρε. Ακούσαμε τον πρωθυπουργό μα προχθέ να μα λέει ότι είμαστε στην ανεργία πιο πάνω από τη Σουηδία, τη Φιλανδία. Νομίζω αυτέ τι δύο χώρε. Τώρα, εδώ, ακούσαμε την κυρία Κεραμαίο σήμερα να μιλάει για τέσσερι χώρε. Η Σουηδία είναι σίγουρα την έχουμε κάτω. Ε, βλέπει τη σκόνη μα. Αλλά αν αυτή είναι. Αδίστακτοι που μα κυβερνάνε και άτεκτοι και δεν έχουν συναισθήματα, έχουμε εμεί. Λυπούμαστε τη Σουηδία. Να σταματήσει αυτό, κάπου όπα δηλαδή. Δεν γίνεται να έχουμε κατατροπώσει με τέτοιο τρόπο τη Σουηδία. Εγώ ενίσταμαι να μπει ένα τέλο σε αυτή την πρωτιά. Καλά πάμε, περνάμε πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τόπο, από όποιον να το δει κανεί, αλλά δεν πειράζει. Α μην είμαστε πρώτοι, α είμαστε και δεύτεροι σε κάποια θέματα. Και τρίτη δεν είναι κακό. Έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια ήμασταν Ξαφνικά με μυτσοτάκι βγαίνουμε πρώτη περνάμε άλλε χώρε που θα είναι πρότυπα παραδείγματα όπω η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία. Του έχουμε βάλει όλου κάτω και συνεχίζει ακάθεκτη αυτή η κυβέρνηση και πάει να γίνει πιο πρώτη από την πρώτη. Και αυτό μα φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Γιατί έχουμε φίλου Σουηδού, είναι Παπαρίζω από τη Σουηδία. Μην έχουμε και άλλα. Θέμα είχε καθαρίστη μισή Στοκχόλμη ο Γιώργο Παπανδρέου. Μα συνδέουν, θέλω να πω, καταστάσει και πρέπει να φανούμε ε, των καταστάσεων, να μην φανούμε αχάριστοι. Να καταλάβουμε όλοι μα ότι είναι καλό που είμαστε πρώτοι, αλλά δεν χρειάζεται όλο αυτό κάθε μέρα να βγαίνει ένα υπουργό, να το επαναλαμβάνει συνεχώ. Γιατί ακούνε και, στην... και Έλληνε που είναι στη Σουηδία και Σουηδοί που είναι εδώ στην Αθήνα. Και όπω και να το κάνει, ταράζονται, δημιουργούνται θέματα. Και επειδή ο πλανήτη είναι εύθραυστό, το βλέπετε, δεν χρειάζεται να ανοίξουμε και άλλα θέματα με τι αδελφέ, φίλε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Το πλήρε κείμενο τη κυρία Κεραμέο που βγήκε σήμερα να πανηγυρίσει, γι' αυτό πανηγύρισε χτε ο πρωθυπουργό. Πράγματι, ε, είχα, έχουμε αυτή τη στιγμή μια ενεργία στο 8,3%. Είναι το χαμηλότερο των τελευταίων 17 ετών. Η τελευταία φορά που η χώρα μας ήταν στο 8,3 ήταν το 2008. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η χώρα μας έχει χαμηλότερη ανεργία Από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία, από την Εστονία, από την Ισπανία. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθους. <Τι> Ή ξέρεις ότι η ενέργεια στη χώρα μας είναι σήμερα μικρότερη από αυτή της Ιουλβίας, της Ιλλανδίας και της Ισπανίας. <Ρι> Οι όλο αυτό, κάθε μέρα έχουμε και ένα βζίουν σε όλου του τομεί και στην ανεργία, φαίνεται αυτό ε, και στι συνθήκε δουλειά, γιατί εκεί είναι το σημαντικό. Ναι, μεν η ανεργία, αλλά για όλοι αυτοί που δουλεύουν να απολαμβάνουν τα αγαθά, όπω η Σουηδία. Προφανώ έχουμε κατατροπώσει και εκεί. Αλλά δεν είναι μόνο η ανεργία η εργασία, έχουμε και άλλου τομεί που είμαστε πρώτοι και έχουμε βάλει κάτω τη Σουηδία το χταπόδι και τη χτυπάμε και επιδεικνύουμε τον, την πρωτιά μα και τα επιτεύγματά μας, και αυτό ξαναλέω μπορεί να ενοχλήσει, δεν είναι σωστό, δεν έχουμε συνηθίσει και από πρωτιέ. Πέρα από τα, τις ανεργίες και τις εργασίες, ε, συγκρινόμαστε με τη Σουηδία και σε άλλον τομέα. Δεν είναι καλύτερη κατάσταση σήμερα από τα πρώτα σας χρόνια. Είναι πολύ καλύτερη. Κάποτε ράντζα είχαμε σε κάθε νοσικό που μπαίναμε. Τώρα ράντζα έχουμε στατικόν, κάποια βράδυ, όχι όλα, αλλά συχνά, εγώ δεν το κρύψω το πρόβλημα. Στο γεννηματά που επίση έχει πολύ καλή φήμη και μαζεύει πάρα πολύ κόσμο και σπάνια στον Αυαγγελισμό. Αυτά είναι τα ράτζα. Δεν έχουμε ράτζα σε αυτό το σημείο να μην έχουμε ποτέ ράτζα σε μεγάλα νοσοκομεία, κύριε Υπουργέ. Ή όχι, είναι δύσκολο να συμβεί. Ξέρω κάποιο σύστημα υγεία που να μην έχει ποτέ κανένα ράτζο. Δηλαδή, αν δείτε εικόνε από το εξωτερικό, προ... ακόμα και από Σουηδία. Mm. Μπορεί να τύχει, δεν το κανόνα, αλλά μπορεί να τύχει να δει ράτζο. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί. Ακόμα και από τη Σουηδία. και εικόνε προχθέσινες από την εφημερία στο Λονδίνο το μεγαλύτερο νοσοκομείο του Λονδίνου οπότε γεμάτο ράντζας παρουσίαζε τους μέσους χρόνους αναμονής ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία μέσος χρόνους αναμονής 22 ώρες ακόμα και από τη Σουηδία Δεν είναι μόνο η Σουηδία που το στο τρίβουμε στη μούρη. Είναι και το Λονδίνο, ειδικά στα θέματα υγεία. Είμαστε πιο πρώτοι από του πρώτου, το καταλαβαίνει ο καθένα. Είναι και η Γαλλία που έχει 22 ώρε αναμονή στα εξωτερικά ιατρία, ενώ εμεί δύο έχουμε 8, σύμφωνα με κάτι στοιχεία που έδινε τότε ο υπουργό. Και είναι, εδώ τι έχουμε αυτέ τι 8, αν πα στα φημισμένα νοσοκομεία. Γιατί όπω είπε, το γεννηματάκι έχει καλό όνομα. Το προτιμούν πω πα σε ένα θέατρο. Το καλοκαίρι διαλέγει ποιο έχει πολλά στεράκια. Σε λίγο αυτοί θα βάλουν και αστεράκια αστερά στο TripAdvisor. Θα βαθμολογούμε τα νοσοκομεία και έτσι με βάση την κίνηση θα ανεβαίνουν οι τιμές και θα είναι διαφορετική η νοσηλεία. Έτσι λοιπόν, ανεργία, εργασία περνάμε τη Σουηδία, νοσοκομεία περνάμε τη Σουηδία, αλλά όχι μόνο, έχουμε και άλλη πρωτιά. Είχε επίση ενδιαφέρον ότι σήμερα και χθε. Χτυπήθηκαν από μεγάλες κοκοκαιρίες, ενωμένες πολιτείες, αλλά και η Σουηδία. Έμειναν συμπολίτες μας, οι Σουηδοί, χωρίς ρεύμα, δεκάδες, χιλιάδες. Δεν άκουσα εκεί κανένα πολιτικό κόμμα να ασκεί κριτική και να έργαλε μια φυσική καταστροφή. Αποτελεί ελληνική ιδιαιτερότητα. Έμειναν συμπολίτε μα οι Σουηδοί χωρί ρεύμα δεκάδε χιλιάδε. Οι συμπολίτε μα οι Σουηδοί έμειναν χωρί ρεύμα δεκάδε χιλιάδε. Εμεί εδώ δεν τα έχουμε αυτά, γιατί δεν πέφτει το ρεύμα, πολύ απλά. Γιατί έχουμε υποδομέ, γιατί είμαστε πάνω, είμαστε πρώτοι, πιο πρώτοι, μα ευζήουν. Ενώ όλοι οι άλλοι δεν είναι στην πτώση του και εμεί εδώ τώρα τα παρακολουθούμε και του βλέπουμε πίσω μα να ασθμένουν και με περνάμε πάρα πολύ όμορφα έτσι κι αλλιώ και διασκεδάζουμε με τον πόνο Άλλων, επειδή λοιπόν η Σουηδία είναι κάτι πολύ οικείο και το χρησιμοποιούμε σε όλες τις συγκρίσεις θα προτείνουμε τώρα, το έχουμε κάνει και παλιά βέβαια, η επέκταση του μετρό. Νομίζω η 4 γραμμή είναι πια είναι, μπορεί και η 2, η 2 καλύτερα όταν επεκταθεί, να συμπεριλάβει και άλλες περιοχές Και να δούμε πώ πάνε τα μεγάλα έργα τώρα. Σε αγώνα δρόμου έχουν αποδειχθεί τεχνικές υπηρεσίες για την επέκταση της γραμμής του μετρό από τη Δάφνη μέχρι τη Σουηδία. Τα έργα στο σταθμό Αλέκο Παναγούλης προχωράνε γρήγορα είναι η αλήθεια. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες σχεδιάζεται τώρα η επέκταση της γραμμής μέχρι και το Άινταχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλέ φορές με, μου λένε, μα θα γίνουμε Σουηδία. Γιατί να μην γίνουμε. Η φωνή μου είναι δυνατή. Άμα σας αρέσει. Άμα δεν σας αρέσει να μου κάνετε ερώτηση. Αν δεν μα αρέσει η φωνή σου, είναι δυνατόν να μην μας αρέσει η φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη. Η Έλιστα ήταν πριν ένα παλιό μοντάζ, το είχαμε κάνει πολύ παλιά. Τότε που ακόμη επεκτείναμε τη δύο γραμμή που είχε φτάσει μέχρι το Παναγούλη εκεί στην αρχή τη Ελληνικούπολη και σιγά σιγά έφτασε μέχρι το ελληνικό. Την είχαμε πάει η Σουηδία. Βλέπαμε μπροστά εμεί από τότε αλλά και Αϊντάχο. Ακόμη πιο πέρα, είχε περάσει Ατλαντικό και έφτασε εκεί κατευθείαν. Εδώ ο είναι στη Βουλή χτες, Και μιλάει με το γνωστό του γήφος, λέει τα θέματα υγείας, τα γνωστά αυτά που τα παρουσιάζει πιο πάνω από τη Σουηδία και ότι είμαστε οι πρώτοι και τα ξέρουμε, δεν χρειάζεται να τα ακούμε. Και κάποια στιγμή του κάνει παρατήρηση η Έλενα Ακρήτα, κάθε από κάτω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι φωνάζει πολύ δυνατά. Θα ακούσουμε τον Άδων ή θα ακούσουμε και την Ακρήτα. Το είχαμε βάλει τη μερία του λέοντος και στα έργα του μείγμα ανάγκη και στην αγορά του τεχνολογικού ορισμού. Επίση το έτοιμο για το ψηφιακό μαστογράφο ήρθα μετά εγκρίναμε εκ των θέλων, επιπλέον μήφωσε και για το ψηφιακό μαστογράφο Καταρχάς κύρια Υπουργέ, μην φωνάζετε. <ΣΣΣ> Δεν είμαστε σε κατάστρομα. σας ακούω έτσι και αλλιώ. Αυτό το γεγονό ότι συνέχεια φωνάζεται, λέγεται λεκτικό εκφοβισμό και λέγεται λεκτική βία. <ΣΣΣ> Παρακαλώ όταν μιλάτε με μας εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμόζετε τα ντεσιμπέν σα στην ιστορική βαρύτητα της αίθουσα και στην αξιοπρέπεια του συνομιλητή σα. Του κάνει παρατήρηση γιατί φωνάζει τώρα σε ποιον έκανε την παρατήρηση και πώς θα ήταν ο Άδωνς Γεωργιάδης χωρίς τη φωνή. Νομίζω δεν υπάρχει, όλο μαζί πάει το πακέτο, αυτή είναι, αυτό είναι το κατασκευασμά. Τώρα λε, μιλάει κάποιο, είπαμε εμεί εδώ κατασκεύασμα για έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω πώς είναι σωστό. Να το διορθώσουμε. Η φωνή μου είναι δυνατή, εκγενετή. Το να μου κάνετε παρατήρηση για τη φωνή μου είναι σαν να μου κάνετε bullying και το πώ είμαι κατασκευασμένο. <συμπίδι> είναι σαν να μου κάνετε bullying και το πώ είμαι κατασκευασμένος. <συμπίδι> Για το πώ είμαι κατασκευασμένο. Είναι ρατσισμός. και δεν το επιτρέπω. Ποιο τον κατασκεύασε έτσι, τι πρόβλημα υπήρχε στην κατασκευή την αρχική, Ποιο μηχανικό έβγαλε τα σχέδια, Ποιο μηχανολόγος. Τι έγινε εκεί, Ποιο τεχνικό το ρομπότ αυτό το έφτιαξε με αυτόν τον τρόπο και έβαλε δυνατά τη φωνή, Χάζευε εκείνη την ώρα, κάτι τούφη για να... αυτά που κολλάνε εκεί τα κολλητήρια, Πώ τα λένε, που συνδέουν τι μνήμε, Δεν ξέρω εγώ Και έχουμε αυτό το κατασκευαστικό. Πρόβλημα, βρήκαμε εμείς στη λύση που έχει στραβώσει το θέμα στην κατασκευή, γιατί είναι μια κατασκευή ο Άδων Γεωργιάδης, σύμφωνα με δηλώσει του Ιδίου, η λύση βρίσκεται σε μια απεργία πριν πολλά πολλά χρόνια. Άχασα να πω στον κύριο πρόεδρο τη Ολμμέ, εγώ είμαι ένα παιδί... Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου. Ε, παιδί. Είναι. Εγώ είμαι ένα παιδί, κύριε πρόεδρε, που έζησε την απεργία του 1990... Εγώ έδωσα πανελίδε εξετάσει το 1990, την εποχή που είχαμε 5 ή 6 εβδομάδες απεργία, αν καλά. Και αυτό στο θέμα, αυτό έχω και μία, αν θέλετε, υπερβάλλουσα ευαισθησία, που καμιά φορά μπορεί να με κάνει και λίγο πιο οξύ στου χαρακτηρισμού, <κυκλή> διότι έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου από αυτή την συγκεκριμένη απεργία. <σοκλή> έχω ο ίδιο υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου. καιρό που με στενέ, Η μάνα μου σχολείο Λέγε που λαμένε Φεγγαράκι μου λαμπρό Φέγγε μου να περπατώ Να πηγαίνω στο σχολείο Να μαθαίνω γράμματα Γράμματα σπουδάω του τουθώ τα πράγματα Και ο δάσκαλος που με βαζέ, Στο πρώτο το βρανείο Ο καλός ο μαθητής Ήμουν εγώ στην τάξη Και η μου να Με είχανε, Με είχανε. Μη Έχω ο ίδιος υποστεί τρομακτική βλάβη στη ζωή μου Βλαμένε Έτσι λέγεται αυτός που έχει υποστεί βλάβη Πόσο μάλλον τρομακτική βλαμένος Δεν λέγεται Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να αναλύσουμε τι πήγε λάθος στον κατασκευαστικό τομέα και έχουμε αυτό το πρόβλημα γιατί η κατασκευή είναι τέτοια που του έχει δώσει παραπάνω φωνή. Προφανώς κάποιο πρόβλημα ε, σημειώθηκε τότε και εμείς το εντοπίζουμε σε αυτή την απεργία. Αυτή η απεργία ήταν καθοριστική γιατί υπέστη τη βλάβη την οποία την παρακολουθούμε όλοι και την περιθάρτουμε όπως μπορούμε Όλα τα επόμενα χρόνια και σήμερα ακόμα πάμε σε άλλον Υπουργό, φεύγουμε από τον Υπουργό Υγείας και πάμε στην Υπουργό Πολιτισμού, η οποία είναι η κυρία Μενδώνη, μίλησε για τις τουαλέτες της Ακρόπολης. Σε σχέση με τι τουαλέτε. Οι τουαλέτε είναι μια άλλη μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Η Ακρόπολη. Εσύ αυτό ένα... ότι πηγαίνουν ε, οι τουρίστε, αναγκάζονται να κατεβούν στα μαγαζιά κάτω. Οι, ε, αυτό είναι επιλογή του. Κοιτάξτε, Για οι Ακρόπολη... τουαλέτε δεν είναι καλύ... καθόλου βρώμικες, Μπορεί να πάει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε και είναι προσβολή... το κάποιοι. Λοιπόν, καθίστε. Η Ακρόπολη έχει ένα μεγάλο συγκρότημα τουαλετών στην είσοδό της. Λίγο πριν μπει στον αρχαιολογικό χώρο. Υπάρχει ένα μεγάλο συγκρότημα τουαλετών, το οποίο όπω και τα άλλα έργα ε, έχουν γίνει με μια γενναία χορηγία του Ιδρύματο ονάση. Έτσι και οι τουαλέτε αποκαταστάθηκαν σε, πριν από ένα περίπου χρόνο, λιγότερο ίσω, και έγιναν εντελώ καινούργιες. Είναι ένα μεγάλο συγκρότημα, μεγάλο όσο μα επιτρέπει ο χώρο. Από εκεί και πέρα υπήρχαν και δύο-τρει τουαλέτε επάνω στο βράχο. Αυτέ οι τουαλέτε σήμερα έκλεισαν, όχι σήμερα, το τελευταίο, του τελευταίου μήνε έκλεισαν, θα λειτουργήσουν. Το αργότερο, αρχέ Ιουλίου, ξανά. Γιατί γιατί γίνεται ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνηση. Σε κάθε περίπτωση, οι τουαλέτε τη Ακρόπολη δεν είναι βρώμικες, δεν είναι κλειστέ, μπορούν να ικανοποιήσουν του καλοπροαίρετους. Κάποιο κακοπροαίρετος μπορεί να βρει. Έναν κύωνα να πάει να κατουρίσει ο κακοπροαίρετος. Οι τουαλέτε τη Ακρόπολη, το είπε μια χαρά η γυναίκα εδώ, είναι μόνο για του καλοπροαίρετους. Δεν θα ανεβαίνει ο καθένα πάνω που κατουριέται και είναι Δεν θα ανεβαίνει καν ο κακοπροαίρετο. Θα κατουράει μόνο ο καλοπροαίρετο. Έχουμε άποψη ω χώρα. Εδώ που περνάμε τη Σουηδία. Δεν είμαστε τυχαίοι. Θα έρθουν όλοι οι Σουηδοί που έρχονται ως τουρίστε, θα υπακούσουν, θα μπουν στο δικό μα πλαίσιο. Μπορούμε εμεί επιτέλου να ορίζουμε του κανόνε και τα θέλω μα. Δεν είμαστε κανένα λαού τζίκο τη Φαλιάρα όπω ήμασταν μέχρι πριν έξι χρόνια με τον Τζίπρα και του προηγούμενου. Έχουμε μυτσοτάκια από εδώ και πέρα και έχουμε τουαλέτε ανακαινισμένε. Αλλά δεν είναι για του κακοπροαίρετου. Εκεί κατουράνε σε αυτέ τι τουαλέτε μόνο οι καλοπροαίρετοι. Όσοι δεν τώρα φεύγουν από πάνω και κατεβαίνουν κάτω στα μαγαζιά τουρίστε, όπω απάντησε η κυρία Μενδό, είναι επιλογή του. Στο πλαίσιο τη ελευθερία του καπιταλισμού, μπορεί να επιλέξει. Θα κατουρίσω αν είμαι καλοπροαίρετο πάνω, αν είμαι κακοπροαίρετο στον κύωνα, αν είμαι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, έχω τη δυνατότητα ελευθέρας επιλογή. Κατεβαίνω κάτω, πάω στην ταβέρνα πέμπτη, κατουράω, ξανεβαίνω. Είναι απλά. Υπάρχουν επιλογέ. Δεν είναι μονοδιάστα τα πράγματα. Το. Αποκάλυψε εδώ, το ανέλησε, το περιέγραψε η κυρία Μενδώνη. Πώς τώρα γίνονται τα πράγματα στην Ακρόπολη. Η τουαλέτα, που είναι? Τι θες να κάνεις, το ψηλό σου ή το χοντρό σου? Sorry. Να αρχίσεις, θες. Καλέ. Η τουαλέτα, πού είναι? Μόλις βγαίνει, δεξιά τα σκαλάκια κάτω. Έξω. Α, είναι open air. <σχει> Ο ανελκυστήρας είναι ένα μηχάνημα. Είναι ένα μηχάνημα το οποίο λειτουργεί από το Δεκέμβριο του 2020. Δεν είναι μόνο οι τουαλέτες. Έχει χαλάσει και το, το ασανσέρ που βάλανε για τα άτομα με αναπηρία. Ε, θυμόμαστε τότε τι είχε γίνει νομίζω το 20. Καυγάς μεγάλος, κουρνιαχτός, μπήκε μπας περιπτώσει σε αυτό το ασανσέρ, το οποίο όμω χάλασε. Δηλαδή εκτό από τους τουαλέτες δεν έχει και ασανσέρ. Έχουμε θέματα στο μνημείο. Αν είναι για καμιά διαφήμιση, κανασήκος, όλα αυτά γίνονται σωστά. Όταν πρόκειται για τα υπόλοιπα, η πρώτη χώρα ευζύουν, έχει κάτι θεματάκια. Η κυρία Μενδώνη λοιπόν μας λέει και για το «οσανσέρ». Οι προδιαγραφές στην εποχή εκείνη, όταν έγινε το 20, ήταν για περίπου 400 ε, διαδρομές, 200 άνοδοι, 200 κάθοδοι. Σήμερα, οι διαδρομές αυτές είναι περίπου 2.000. 2.000 άνοδοι, 2.000 κάθοδοι. Επομένω, η χρήση του έγινε κατάχρηση. Το να αλλάξει αυτή τη στιγμή η καμπίνα δεν είναι όπω είναι σε μια πολυκατοικία ή σε ένα κτίριο. Αυτό το ασανσέρ αυτό το, είναι ειδικών προδιαγραφών. Είναι ανελκυστήρα πλαγιά, ο οποίο κάνει δύο γωνίες Στα 33 δευτερόλεπτα, η, η πορεία του έχει ανάγκη από δύο γωνίε. Γιατί? Γιατί έπρεπε να προσαρμοστεί στι ανάγκε του βράχου. Δεν μπορούσαμε να καταστρέψουμε το βράχο, έπρεπε να προσαρμόσουμε. Η αλλαγή λοιπόν αυτού του ανελκυστήρα μπορεί να κρατούσε και 5 και 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή, μην παρέμεινε κλειστός τρεις εβδομάδες διότι είχε πάθει πολύ σημαντική βλάβη ήρθαν δύο φορές από την κατασκευαστική εταιρεία από την Ιταλία για να το φτιάξουν και είχε ανάγκη σοβαρών ανταλλακτικών Δεν πήραμε τα, τα άλλα τα ανταλλακτικά πήραμε τα σοβαρά δεν είμαστε ασόβαροι ως χώρα για να πάρουμε τα μη σοβαρά ανταλλακτικά εδώ θέλαμε σοβαρά ανταλλακτικά γι' αυτό λοιπόν πήρα κάτι μήνες ήρθαν από την Ιταλία να το � Έχει γωνία, ακούσαμε αναλυτικά εδώ. Έχει μια σημασία γιατί τα ακούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ε, και έτσι δεν έχουμε ασαντσέρ, θα φτιάξουμε και το ασαντσέρ, θα φτιάξουμε και τις τουαλέτε, όλα αυτά για του καλοπροαίρετους, Οι κακοπροαίρετοι δεν έχουν μοίρα σε αυτόν τον τόπο και πολύ καλά κάνει και του διώκει. Πώ ακριβώ γίνεται η δουλειά στην Ακρόπολη, η Κυρία Καλιακούδα, καλώ ορίσατε. Να μην ήταν πολύ στεχαλασμένοι, είναι παλιί. Πάλι δεν λειτουργεί αυτό. Ξέρω αυτό πράγματα, κυρία Καλιακούδα, μου τι να κάνουμε. Έχως ανεβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα δεκάρικο θα μου δώσετε και θα σας πάω τσίφις στην πόρτα σας. Αλλιώς δεν κάνω νάμα, τι θα ρεζιλεύτούν. Δεν θα ρεζιλεύετε καθόλου. Τι θέλετε να κάνετε, αφού έχετε ρευματίσεις μου, να παραμείνετε εδώ πέρα στον θηνοδείο, τι να σα πω. Ελάτε, μην κάνετε έτσι. Ανατέρα βία, τι να κάνετε. Εδώ, δεύτερο σκαλεί όπως πάντα. Έτσι, μπράβο. Οι γνωστές μου, και είπα, λίγο όχι για Και να έπιασε το φιλότιμο. Επειδή ήταν πολύ φαγωμένη, η κοσάρικο μου έδωσε σήμερα. Βέγκος. Βέγκος θηρορός που πτσίμπησε το η κοσάρικο επειδή ήταν φαγωμένη κυρία Καλιακούδα. Η καλιακούδα είναι καλοπροαίρετη προφανώ, γι' αυτό την ανεβάζουμε πάνω. Αλλιώ δεν θα την πηγαίνουμε κι αυτήν πουθενά. Τα λέει αυτά η Μενδώνη, τα περιγράφει στη Σκορδάδη, συνέντευξε εκεί με φόντο την Ακρόπολη. Και πρέπει όλο αυτό να πολιτικοποιηθεί, γιατί ναι, αναλύει τα συστήματα, τα ανταλλακτικά, τα σοβαρά, τι τουαλέτε, του καλοπροαίρετους, Αλλά πρέπει όλο αυτό να ε, μπει και σε πολιτικό πλαίσιο, να κεφαλαιοποιηθεί, όπω λέμε στην πολιτική γλώσσα. Προσβασιμότητα Η είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας. Αν πραγματικά θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία, πρέπει τα πολιτιστικά αγαθά να είναι προσβάσιμα σε όλους τους συμπολίτε πολίτες μας, Έλληνες και σε όλους τους επισκέπτες μας. Ο καθένας να μπορεί να κοινωνεί, να επικοινωνεί του πολιτιστικού αγαθού. Αυτό το κάνει πράξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Αυτό το κάνει πράξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Alleluia. Προσβασιμότητα, είναι στον πυρήνα τη δημοκρατία. Αυτό το κάνει πράξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλα λοιπόν τα θέματα καταλήγουν εκεί, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία φροντίζει και για τη δημοκρατία. Πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που τη φροντίζει έτσι κι αλλιώ, έτσι το κλείνει το θέμα, όλο αυτό με τα τεχνικά και τι λεπτομέρειε που ακούσαμε από την κυρία Μενδώνη. Βλέπω εδώ ο Άδεν Στο Twitter του πριν μια ώρα ανέβασε ότι άγνωστοι το εξή κειμενάκι. Άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια των κλιματιστικών μονάδων του νοσοκομείου. Ευαγγελισμό. Γίνονται ενέργειε αποκατάστασης, κατατέθηκε από το διοικητή μήνυση και αναμένεται χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας των μονάδων ψήξη. Ποιοι πήγανε, ποιοι είναι αυτοί. Μορφανό δόλιο φθορή. Κακό και κόψαν τα καλώδια στον Ευαγγελισμό. Δεν ξέρω σε πόσα, δεν λέει πόσε ορόφου, πού ακριβώ. Ε, έχουμε θέματα, επειδή έχουμε και τα θέματα υγείας σήμερα εδώ, έχουμε τον υπουργό δηλαδή και κάνουμε και τι συγκρίσει με τη Σουηδία δεν ξέρω εκεί ακριβώς πώς τα λύουν τα θέματα αν έχουν ερκοντίσον δεν θα έχουν γιατί να το έχουν έχουν φυσική δροσιά, 6-10 μήνες το χρόνο, εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, οπότε για να κλείσουμε την ενότητα αυτή που ανοίξαμε με τις τουαλέτες, τα σανσέρ και τη τα... συγκρίση με τη Σουηδία πρέπει να προσγειωθούμε ω εξή. Συ <συγνώμη>, Δεν ξέρω αν είναι θέμα design. Στην τουαλέτα έχετε ξεχάσει να βάλετε λεκάνη. <laughs> Όχι ότι υπάρχουν άλλα είδη υγιεινή. Και λέει κοπάλα, Τούρκοι είναι οι καμπνέ σα. Όχι βέβαια. Έχουμε καμπνένα, ντρέψτε να πατήσετε. Τώρα πάω πάνω πίγε. Αυτό το, το έχουμε και του αλλαδαπού. Μοσχολά! Πάω μουσχολά! Η κοπάλα θέλει να κατουρίσει. Αν ήθελα να μαθευτεί, θα το έχω αποστάρει. Μοσχολά! Άμω Η προσβασιμότητα είναι στον πυρήνα της δημοκρατίας. Η κοπάλα θέλει να κατουρίσει! Αυτό το κάνει πράξη η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι καλέ να κατουρίσεις θες! Εδώ, Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, μια με δύο από τα Παραπολιτικά, με όλα αυτά τα πολύ ωραία. Λέγαμε πριν για τον κατασκευασμένο Υπουργό Άδων Γεωργιάδου, σύμφωνα με δήλωση του Ιδίου, και μου στέλνει ο Δημήτρη ο φίλο, ο Λιπολίτη Ακροατή και οδηγό στα λεωφορεία. Μήνυμα: και μου λέει, στην περίπτωση του Άδων έχουμε αστοχία υλικού. Καλησπέρα κτλ. και Καλά, καλού δρόμου, καλά δρομολόγια, καλέ πτήσει εκεί στι λεωφόρου των Αθηνών. 2.11 10.80 880, το τηλέφωνο επικοινωνία. Μέσα σα περιμένει ο Ποστόλη. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε για τι τουαλέτε, για τη Σουηδία και όλα τα, τα σανσέρ και όλα τα υπόλοιπα. RadioPapakiParamoultica.gr. Σε αυτό το mail στέλνετε τα μηνύματα που τα βλέπω εγώ εδώ μπροστά. Ο Δημήτρη Κύρκο ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρο λαού, και εδώ είμαστε. Αποστολή Φρέν καλημέρα. Γεια σου, Φρέν Φρεν. Yeah, Καλά. Από το Μαύρο τη Εγωπαρμένο, μαζί με την Αγκόρνουλα μου εδώ. Παίρνει μια χαλημέρα. καλημέρα. Καλημέρα, τι Τικάλη. Καλά είμαι, Αγκόνα, όλο και μεγαλώνει, ακούω εγώ. Ωραία, να σου πω, αυτοί ξεφτύλε ο Πορτοσάντε. Σα παρακαλώ. Ο Υπουργό τη Ξεφτύλα. Α, Υπά... Υπουργό, πε, ναι. Δεν συνέχεια. Ποιο είναι ο Υπουργό τη Ξεφτύλα, δεν, δεν δε πάει και το μυαλό μου, βοηθήστε πει. λίγο. Πείτε μου ΑΒΓΔ κατομμυρίου. Έχουμε Υπουργό Ξεφτύλα. Είναι καθώς λέει, μπορεί να μάθω, άσε γιατί δεν μπορώ να το θέλετε. και το παιδί θα μάθει παιδιά. Ε. καλό καλό κεράκι. Γαμίνε σε μισοτάκι. Καλό καλό κεράκι. Γαμίζε Μιτσοτάκι. Δικό σα. Να είμαστε. Πολύ επιτυχημένο μου μοιάζει. Πού είσαι σήμερα σε πιο κόμμα καιρό έχουν να μιλήσουμε, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όχι, μόνο πάντα στο καζελάκι, αυτό ανέφερε του ζευγαριά. Τι μούρα είναι αυτή. Α, παραμένει. Παραμένο, λέει. Όχι, Όχι επειδή έχει <είχε> πάει στο μπάτο. Καλό θαρργέτε και εσύ σε λίγο Άντε μακάρι γασελάκι, μακά, μακά, παλάτι το στόμα σου. Όλοι φοπστέ είμαστε. Στη ζωή δεν σκέφτεσαι καθόλου ε. Και βέβαια Όχι. Εύχομαι κάποια στιγμή αν η ζωή πεταχτεί τόσο πολύ να μην πούμε μητσοτάκι λέμε και κλαίμε. Έλα να ηρεμήσουμε λίγο με τη ζωή. Α, Όπου... Λες. Δεν, ξέρω, δεν φαίνεται και πολύ δημοκρατικό λεπτό. οπα Κάτι μου κλωτσάει λοιπόν. Πάμε σε κασελάκι που μυρίζει δημοκρατία. Για πάμε λίγο.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 να ραφτώ ράψου εμείς οι ίδιοι τα κονσορβοκούρτια απαπα παναγίτσα μου κάτι που θα παίζουν και αυτό που έλεγε την Παρασκευή ο για τον Ανδρουλάκη τον πουχέσα. ο τελευταίος που συγκυβέρνησε με τον κύριο Μισοτάκη, τον μπαμπά είναι το κουκουέ και όχι το Πασόκου. Ρε Θημιώ, δεν εννοούσα ε, όλη τη Νέα Δημοκρατία που ντέ και καλά υπάρξαν με τη Νέα Δημοκρατία και μπουρδε. Εννοούσα το Μητσοτάκη με το Μητσοτάκη. Δεν έχει συνεπάρξει ο τέτοιο. Είναι εχθροί. Άντε, υπερασπίστηκα τώρα για το μαλακ. Άντε, ντε, το κινήσω. κινήσω. Άμα, εκεί με έφτασε ο θείο. ναι. Τέσσερα. Πέντε. Έξι. Κάντε αποσόλι. Έλαρέ. Λοιπόν, η γη αντιολυμπιακό εδώ. Κάνω νέο όνομα. Υπάρχει τέτοιο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τι κάνει στον μπάσκετ θέρε. Τροπήρε. Τι κάναμε στον μπάσκετ, τι Το τελευταίο τρίλεπτο να πούμε δεν βλέπω ήταν. Δηλαδή κάπου όπα να πούμε. Ε, καλά, δεν κρίθηκε ο χρόνο το τελευταίο τρίλεπτο. Όλη τη διάρκεια μπροστά ήταν ολυμπιακό και με 20 πόντου. Όλο το μπάσκετ το τελευταίο τρίλεπτο είναι, λοιπόν. Και εγώ σου μιλάω, είπαμε σαν υγητή αντιολυμπιακό. Τι ψάχνει να βρει. Δεν υπάρχει αυτό που λέει. Ένα, αυτό, δεν φέρω. Εκεί που λέει Λουκά, έσφα Δεν είσαι καθόλου καλά Διακρίνω μία αγανάκτηση Από μέσα σου Δεν ξέρω αν να ακούγεται άλλος Ένα αφόρε Κάπως έτσι Εγώ είμαι Δεν το αποκλείω Ακούγεται γιατί το βάζει συχνά Και αν το προσέξει κάποιος Ακούγεται έτσι Κακός όμω. Κακός, κρίτη. κάκιστα Το Ελενάκι Εγώ δεν το προσέχω πως θα έπρεπε Είμαι και λίγο ατράπης Περιφερόμαστε Έ. σωστά Έχεις Άρα. ένα δίκιο Με συγχωρείς Αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, η χώρα μα έχει χαμηλότερη ανεργία από τη Σουηδία, από τη Φιλανδία, από την Εστονία, από την Ισπανία. Για να έχουμε μια τάξη μεγέθου. Πρέπει να την έχουμε αυτή την τάξη και την εφταξία και το μέγεθος και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό ακούμε την υπενθύμηση από την κυρία Κεραμέο, γιατί έχουμε επιτεύγματα. Το μισό νοσοκομείο, μισό ευαγγελισμό είναι εκτό κλιματισμού. Σύμφωνα με όσα βγαίνουν σιγά-σιγά, τα επισκευάζουν για να είναι ασθενεί μέσα, το προσωπικό. Όλη βδομάδα θα πάει με ζέστη, δεν αντέχεται όλο αυτό, το χτυπάει και ο ήλιος εκεί. Είναι ένα ξενοδοχείο, όπως πει ο Άντρος Γεωργιάδης, πολύ καλό. Ε, δεν το είχε πει ξενοδοχείο, εμεί το είχαμε παρουσιάσει ως ξενοδοχείο, αλλά τουλάχιστον να τα φτιάξουν γρήγορα, σύντομα. Και δεν ξέρω ποιο έκανε για αυτή την καφρίλα, να πάει εκεί να καταστρέψει τα, τις μονάδες, τις μονάδες σε νοσοκομείο. Ε, έχουμε και άλλα γεγονότα διεθνή ε, Πριν λίγο καιρό Πόσο ήταν, 15 μέρες, 20 Βγάλαμε πάπα, καινούριο ε, Αυτό τώρα θα σχολιάσουμε Μαλά θα ακούσουμε το σχολιασμό Από έναν άλλον πάπα Όχι πάπα Από μητροπολίτη, είναι από την Κύπρο Και είναι ο μητροπολίτης Μόρφου Επίσαμε και είδαμε την χερόντη σαν γαλάτια Πριν γίνει μοναχή Περπάταν τότε Με το παστούνάκι της Συναντηθήκαμε στον Ά Εκεί μας είπεν πολλά Ερώτησεν την ο Ο Πάπας τι είναι για σένα Και ακούτε απάντηση Ο τελευταίος ορθόδοξος χριστιανός Με το βάπτισμα και το Άγιο Μύρον Είναι ανώτερος από τον Πάπα Ακούτε Μα φοβερός λόγος Εγώ ανατρίχασα Με αυτό που είπε η γαλάτια γαλακτία Με τον Παστούνάκιν Ε, έκανε μια διαπίστωση ότι είναι του πέταγματού οι καθολικοί όλοι, πόσο μάλλον ο Πάπα και ο τελευταίο Χριστιανό βαπτισμένος, και εγώ είμαι τέτοιο, και συ ε, σε Κύρικο φαντάζομαι, έχουμε σε κόλμη Είμαστε καλύτεροι από τον Πάπα. Εκεί θέλω να καταλήξω: Ότι εμεί είμαστε οι τελευταίοι των Χριστιανών, ε, είμαστε καλύτεροι από τον Πάπα, τα λέει ο μόρφου που μίλησε με την Γαλάτια. Αυτό ο καημένο είναι υπηρέτη στου σκότου. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπον προς Θεού. Με το αξίωμα του τα έχω. Είναι αντίχριστον το σύστημα που υπηρετεί και καταλήγει και ο ίδιος δόλιο φθορέα της ανθρωπότητας. Ο Πάπας είναι ο δόλιο της ανθρωπότητας. Τα λέει αυτά ο Μόρφου εκεί. Κάθοντακούν οι άλλοι πιστοί από κάτω στην Κύπρο. Έχουν περάσει και πολλά εκεί πριν, είναι αλήθεια. Και ε, ε, κάποιοι τα πιστεύουν. Κάποιοι τα πιστεύει ο ίδιος. Ε, τα γίνεται μια αναπαραγωγή. Υπάρχουν όχι μόνο στην Κύπρο και εδώ τώρα φαντάζομαι κάποιοι που τα ακούτε συμφωνείτε με όλα αυτά ότι είναι δόλιο φθορέα ο, ο Πάπα και ο τελευταίο Ορθόδοξο, καλύτερο από τον ίδιο τον Πάπα. Δεν ξέρω σε ποιο τομέα, αλλά όμω τη λειτουργία, στον τίσιμο με λευκά, το κόκκινο καπελάκι από πάνω. Δεν τα ξέρω όλα αυτά. Προφανώ τα ξέρει και η προφήτησα. Τι ήταν Αγία, Άγιασε, η Γαλάτια, η Γαλάτια. Εν το, το κάνει γαλατία, έκανε αλλαγή ονόματος προς το χριστιανικότερο άλλο ένα απόσπασμα του Μητροπολίτη Μόρφου που μας μιλάει για το φως παρακάτω αυτός ο καημένος είναι η του σκότος τι σας είπα για το σκότος προηγουμένως και πόσο μποθούμε και θέλουμε το φως το φως ας και το ηλεκτρικό ας και το ηλεκτρικό και εκεί που είχε μια πνευματικότητα ο λόγος του και μιλάει για το φως το επουράνιο εκεί πάει ο νους σου, ξαφνικά το φέρνει κάτω, πάλι στους παρόχους, στους λογαριασμούς, πάλι ρεύματα, μπρίζες, καλώδια, διακόπτες, λάμπες, LED, όλα αυτά, ας είναι και το ηλεκτρικό, ενώ θέλουμε το φως, το προσγείωσε ο ίδιος, θέλω να πω, ανώμαλα, ενώ... Ήταν κήρυγμα όλο αυτό που ακούγαμε και μας είχε ε, σε καταστάσει καταστάσεις και μιλάει για το φως και ο νους μας κάνει συνειρμούς, το θεϊκό φως, το επ' ουράνιο, να ανοίγει ουρανός να Ακούγεται μια μουσική, γιατί έτσι έχουμε μάθει στις διαφημίσεις ή από το Χόλιγουτ Πάντα έχει μουσική όλα αυτά τα θεϊκά, ανοίγει ουρανό και εκπέμπεται ένα φως Αυτό το φως λοιπόν είναι μια LED, σαραντάρα, δεν δε, το προσγείωσε ο ίδιο, Βέβαια εδώ βλέπουμε ένα συγκερασμό του υπερβατικού με το πραγματικό και ο Μόρφου το έχει αυτό, το εμπεριέχει είναι κατασκευασμένος για τέτοια όπως έχει πει εντελώς που έλεγε και ο Αντρουλάκης χθε. τελεία. Οπότε πάμε να ακούσουμε τον λαό το δεύτερο μέρος του Ποιο είσαι το τέλος είναι η επαναστάτρια είσαι Κι εναντία. Κι εις Μια αγράμματη. Θοδωρε, Θοδώρα, εσύ είσαι. Σε ένα σαλίτη, σε ένα παλοκουμούνι, γκέι, γκροπί σου γκέι, άρρωστε, ανώμαλε, μπαρμπαγιάνι, παλοκουμούνι, αριστερέναρχο κούμουνο. Είσαι το Κουνούμαλο, μπορείς να με πεις κουνούμαλο σε παρακαλώ. Είσαι... Ανώμαλος και κουμούνι είναι κουνούμαλο, πες το. Αποστολή. Καλημέρα. Καλημέρα. Θε γιατί παίρνω. Δεν την αντέδρα. Δηλαδή ακούμε τη Λουκά τώρα, θα κάνουμε με το. Όχι, κάτε και αν είναι με το. Κάντε ιδρεσή. Κάτε και αν μια φορά. Μα αρέσει να με βρίζει η μάρκο. Στο βόθρο τη. Μ' αρέσουν οι βρισιέ. Τη αρέσει να με βρίζει. Τη αρέσει να σε βρίζει. Έλα τώρα, εντάξει, Αποστολή. Ναι, αλλά μα... άντε τώρα να μην μπω. Μην πει. Δεν θέλουμε να σε βρίζει. Σάρα πάμε και δεν θέλουμε να σε βρίζει. Ε, εντάξει, σκέψε όμω και εμένα. Μπε στη θέση μου που μου αρέσει που με είναι ο ανώμαλο. Εντάξει, αν είναι έτσι θα υπομορ Κούμουν, είσαι το τέλος. Αν θες να με πεις κάτι να με λες κουνούμαλο, μπορείς? Ακουμπαρμαγιάνισα του όνομα, ας γελάσω! Κουκουβάγια χειρόνα, Ιταλικό. Πού να ξέρεις Ιταλικά εσύ τώρα? Αραπιά άτι βόλια τουρκικά και νου Ιταλών. Οι Ιταλοί ήδη κάνουν σύμπραξη με το του Τούρκου για τα όπλα και εμεί λέμε στην ΕΟΚ να μην συνεργάζεται η ΟΚ. Μα τώρα, παιδί μου, πράγματα δεν βλέπει. Δεν μα επιτρέπουν ούτε την Αμόχω. Τίποτα. Ούτε στην Αμόχω. ούτε, ούτε. ούτε να πλησιάσουν και του βάλανε στην ΕΟΚ να κάνουν συμπαραγωγή όπλων. Άσε τώρα που είναι και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο τώρα, δεν ξέρουμε. Και η άλλοι κάτω το μοναστήρι που είναι τη. Το, το οξύ εκρηκτικό πρόβλημα το στεγαστικό. Δεν θέλω να κάνω πενταόροφε και εφταόροφε πολυκατοικίε στο Μενίδη που είχαμε τον ήρωα στη Σαχαρνέ το μετρο. Στο Μενίδη δεν έχω φίλου μόνο γνωστού. <συγνώνη> Να τα κάνουν 7 όροφη και 5 όροφη πολυκατοική να μπει ο κόσμο μέσα από το στεγαστικό πρόβλημα. Και τι άλλε περιοχέ του, μάλιστα. Δεν ασχολούνται, παιδί μου, δεν του νοιάζει ναι. που θα μείνει ο κόσμο. Του νοιάζει πώ θα διώξει πώς τον, θα γινώ, τον κόσμο. Δεν του διώκουν έξω. Πώ θα γίνει φτηνό το ενίκιο. Τίποτα, να του. Ναι, μόνο ο Ρανοξύστα στο ελληνικό για ε, το. Ε, Για τους Άσε με τώρα, έχω τα νεύρα μου, έχω κι αυτά. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά. Αυτά τα κόμματα κι εγώ, καλόμματα κι εγώ, άμπα. Πρώτη φορά που το κλείνουμε κανονικά. Έλα μωρέ σταμάτα ποια τα είπαμε Έπαιρνε συνέχεια χθες Δεν... Μια φωνή ακούγεται Την κόβουμε όσο πάει Διότι έχουμε επίθεση Δεχόμαστε επίθεση Είναι κατασκευαστικό το θέμα όπως καταλαβαίνετε Βγήκε και απόφαση από το... για το Μάτι Από το Τριμελέ σε φετιό Νωρίτερα Από τους 21 κατηγορούμενος Οι 10 τελικά κυρίσονται ένοχοι Και αμέλειε, πλημελήματα. Οι υπόλοιποι αθώνονται μεταξύ αυτών που αθώνο, απαλλάσσονται, αθώνονται. Η Ρένα Δούρου, περιφερειάρχη τότε, η Ελία Ψινάκη, δημαρχό Μαραθώνου, ο Εβάγγελο Μπουρνού, τότε δημαρχό Ραφίνα και μ, κάποια άλλα στελέχη και τη ΕΜΑΚ και τη αυτοδιοίκηση τη Δευτεροβάθμινη κτλ. κτλ. Ε, οι συγγενεί ήταν απ' έξω. Προφανώ δεν του άρεσε αυτή η απόφαση, γιατί σε ένα επίση κομβικό θέμα που στίχισε τον θάνατο ανθρώπων, συμπολιτών μα. Για άλλη μια φορά μπλέξαμε σε δεδάλου και μετά από χρόνια βγήκε μια απόφαση η οποία δεν είναι δικαιοσύνη. Είναι τυπολατρεία, είναι επίφαση δικαιοσύνη. Και λογικό οι να αγανακτούν. Όχι, δεν περιμένουμε. Την δεν περιμένουμε. Όχι, όχι. Αφού ήταν από την αρχή στη μέρα το θέμα. Από την αρχή ξέραμε ότι δεν θα γίνει τίποτα. Κοροϊδεύουν, μα κοροϊδεύουν μέσα στα μούτρα μα. Σήμερα ωστόσο είδαμε και άλλου να κρίνονται ένοχοι. Όσον αφορά του άλλου τρει, δεν είναι τίποτα για εσά. Μα τι είναι αυτή, η τοπική αυτοδιοίκηση πού είναι, πού ήταν. Η αστυνομία όταν μα παραπληροφορούσε και βγήκαν τα κορίτσια έξω και τα είχαν έτσι, πού είναι αυτή, Οι πυροσβέστε που δεν φάνηκε ούτε ένα. Για την αθώοτητα Ο... των πολιτικών προσώπων, τι έχετε να πείτε, Ότι περισσότεροι αθώοθηκαν δήμαρχοι, περιφερειάτε. Μα αυτό και... λέμε ότι κακώ δεν το περιμέναμε, γιατί είπαμε είναι στημένα όλα αυτά από την αρχή. Έπρεπε όλοι, είναι δολοφόνοι, όλοι του να μπουν μέσα. Δεν γίνονται αυτά εδώ. Δεν ξέρω να γίνει στη Σουηδία, με την οποία συγκρινόμαστε πολύ εύκολα. Εδώ δεν γίνονται σε αυτόν τον τόπο και δεν θα γίνουν και στην άλλη υπόθεση που η δίκη δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και το ξέρουμε όλοι. Και δεν έχει γίνει και ποτέ. Δεν έχει πάει μέσα κανεί. Ελάχιστοι θα πάνε για λίγο καιρό και θα είναι κατώτερη βαθμίδα για ξεκάρφωμα και για άλοθη. Γι' αυτό υπάρχουν βαθμίδε, κτίρια δικαιοσύνη, για να υπάρχει άλοθη ότι εδώ υπάρχει δικαιοσύνη, αποδίδεται δικαιοσύνη. Για να ηρεμεί το πόπολο, ότι κάτι θα συμβεί. Τίποτα απολύτω από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Η κυρία Μενδόνη δεν μίλησε μόνο στη συνέντευξη που έδωσε τη Κορδάη για τα ιστουαλέτε και τα σανσέρ. Μίλησε και για την σημαία τη Παλαιστίνη που υψώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τη νεολαία τη Νέας Αριστεράς, το πατσαβούρι, όπω είπε ο Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε λοιπόν και γι' αυτό. Δεν είναι λίγε οι φορέ στο παρελθόν που έχουν κρεμάσει πολιτικά κόμματα, ανώ από την Ακρόπολη για διάφορες διεκδικήσεις τους. Το πρόσφατο, το προχθεσινό, δεν έχει κανεί το δικαίωμα τη σημαία κανενός κράτους να την λέει, να τη χαρακτηρίζει. Η σημαία είναι ένα ιερό σύμβολο σε οποιοδήποτε κράτος και να ανήκει. Έσο. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ε, λέει τέτοιους χαρακτηρισμούς για τη σημαία οποιοδήποτε κράτους. Όμω, η Ακρόπολη, όσο και αν όλοι μας μας πονάει αυτό που συμβαίνει στη Γάζα αυτή τη στιγμή Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει κάποιος ο οποίος να μην αποκηρύξει αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα. Όμως δεν μπορεί ένα κόμμα της αριστεράς να έρχεται και να χρησιμοποιεί την Ακρόπολη για να προβάλλει ακόμα και αυτό το θέμα, ανεβάζοντας τη σημαία, τη συγκεκριμένη και να δηλώσει με αυτόν τον τρόπο την δική του στάση. Αν όντω όπως λέει η κυρία Μενδώνη, το συγκεκριμένο θέμα της γενοκτονία που δεν να πούν και τις λέξεις Ε, στην Γάζα μας πονάει Χαρα, χαραμίζεις και χαλαλίζεις ένα μνημείο τέτοιας ποιότητας και τέτοια, τέτοιου βελινεκούς όπως είναι η Ακρόπολη ε, το χρησιμοποιείς για να περάσει ένα μήνυμα ανθρωπιστικό για να καταλάβουν όλοι γιατί θα το δουν αλλιώς αν δουν ένα πανό, μια σημαία κάτι πάνω σε ένα δρόν που είναι και της μόδας η, η στοιχεία drone, πάνω από την Ακρόπολη Ε, περνάει το μήνυμα διαφορετικά. Και το μήνυμα εδώ είναι ότι πρέπει να σταματήσει η γενοκτονία στα μωρά, παιδιά, στου άμαχου. Έχουμε έγκλημα πολέμου τεράστιο. Έχει να συμβεί σε τέτοια έκταση από το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτοί που το κάνουν τώρα το είχαν υποστεί. Οι παππούδε του, οι γιαγιάδε του, οι πρόγονοι του. Παρ' όλα αυτά, όπω έχουμε πει, τα παιχνίδια τη ιστορία Φέρουν αυτού να διαπράττουν γενοκτονία δίπλα μα. Καμία Ακρόπολη δεν μπορεί να σταθεί σε όλα αυτά, Κανένα συμβολισμός, καμία ιερότητα. Το αντίθετο ακριβώς, η ιερότητα της Ακρόπολης, το μνημείο της Ακρόπολης, αυτά που εμπεριέχει και που εκπέμπει η Ακρόπολη, πρέπει να ταυτιστούν, να παντρευτούν με το αίτημα να σταματήσει η γενοκτονία. Η το Ακρόπολη ανέβη πολιτικά και κομματικά, δεν το βλέπετε ακτιβιστικά, ότι όλο ο κόσμο θέλει κάτι να κάνει. Στην, προ... στην προκειμένη περίπτωση ήταν η νεολαία τη Νέα Αριστερά. Ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ένα κόμμα ανέβηκε. Ή τα πανό που σα ανέφερα προηγουμένω συνήθω είναι πανό του ΚΚΕ. Άρα είναι τα ίδια τα κόμματα τα οποία χρησιμοποιούν την Ακρόπολη, εργαλειοποιούν την Ακρόπολη. Εμένα αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει όλοι να αντιμετωπίζουμε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, όλα τα μνημεία αλλά ιδιαίτερα την Ακρόπολη που είναι το σύμβολο του δυτικού πολιτισμού με μια εντελώς διαφορετική ματιά με ένα σεβασμό στο ίδιο το μνημείο Μα ο σεβασμός στο μνημείο αυτό επιτάσσει το ίδιο το μνημείο έτσι όπως το έχουμε διατηρήσει και πολύ καλά κάνουμε εκπέμπει αξίες όπως η ελευθερία η δικαιοσύνη, η ισότητα η αλληλεγγύη, το μέτρο το μέτρο, το ανθρώπινο μέτρο όλα αυτά, λοιπόν, Φέρνοντά τα στο σήμερα, και όταν γίνεται σε κάποια χιλιόμετρα από την Ακρόπολη προ τα κάτω σφαγή, κανονική σφαγή, πρέπει και η Ακρόπολη να πάρει μέρο σε αυτό. Με τη σημαία τη Παλαιστίνη, με μια μεγάλη σημαία τη Παλαιστίνη, με ένα πανό. Και ορθώ το αξιοποιούν, όπω γίνεται με όλα τα μνημεία του κόσμου. Ακτιβιστέ, για διάφορου λόγου, τα αξιοποιούν με αυτόν τον τρόπο. Και περνάει διαφορετικά το μήνυμα. Το βλέπουν περισσότεροι και γίνεται αποκτά και νόημα η ύπαρξη του μνημείου δεν είναι τα τσιμεντομένα μάρμαρα της ε, Μενδόνη ε, έτσι όπως τα διατηρούμε ε, αποκτά μια διαφορετική διάσταση και έρχεται στην σωστή του ανθρώπινη, ανθρωπιστική βάση σαν σήμερα το 1941 έχουμε τον αφανισμό της Κανδάνου είχε προηγηθεί η μάχη της Κρήτης με το που πάτησαν το πόδι τους οι ναζοί Γερμανοί κατέσφαξαν 180 από τους κατοίκου, εκτέλεσαν 180 από τους κατοίκους της Κανδάνουσαν σήμερα το 1941 και κατέστρεψαν ολοσχερός το χωριό, μάλιστα με τον κομπασμό που διακρίνει τους φασίστες Έγραψαν και μια ταμπέλα που έγραφε: Εδώ υπήρχε η κατεστράφη προ εξυλανσμό τη δολοφονία 25 Γερμανών στρατιωτών. Ω αντίπεινον και των οπλισμένων πολιτών, ανδρών και γυναικών, εκ των όπιστων δολοφονηθέντων Γερμανών στρατιωτών, κατεστράφη Κάνδανο. Δια την κτηνόη δολοφωνία Γερμανών αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών και του μηχανικού, από άνδρα, γυναίκα, πεδιά και παπάδε, μαζί και διότι τόλμησαν να αντισταθούν κατά του Μεγάλου Ράιχ, κατεστράφη την 3η 6η 1941 η Κάνδανο, εκ θεμελίων, δια να επανικοδομηθεί πλέον ποτέ. Η Γερμανία από το κέντρο τη Σκαντάνου ξεκίνησαν σε όλη την κομμόπολη τη Καντάνου και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθ' τα ανατείναζαν. Όσα σπίτια καιγόνταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχεία από βενζίνη, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνω, με ρηπέ πολυβόλων, κρατούσαν του ανθρώπου μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρχέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκε και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που θαλά εκτελέσουν τα παιδιά τα πολύ μικρά. Ναι, έτσι να και του ξαναφωτογραφίσανε. Και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Τη 3 του Ιούνιου, όταν μπήκανε στο χωριό Αστέρι για να κάψουν το, χω... το σπίτι του παππού μου, βρέθηκε εκεί ο παππού με τη γεια μου. Η γεια μου δεν άντεξε, διότι προ δύο μέρε είχαν εκτελέσει τον πατέρα μου. Και πήρε ένα ξύλο και πετέθη γερμανού. Πιαστήκαν στα χέρια και όταν ήταν ένας άλλος του το ταχυβόλο, και τη σκότωσε στα πόδια του γερμανού. Έτρεξε ο παππούς να τη βοηθήσει και τον και αυτό, λίγα βήματα, από τη Φεύγοντας, το για να μην σε αυτό αυτέ λοιπόν τι διηγήσει αν θέλουμε να το φέρουμε στο σήμερα και μακριά από την Ακρόπολη να μην την μειώσουμε. Αλλάξτε τη γλώσσα Από ελληνικά κάντε τα αραβικά Και αλλάξτε και το μέρος Από Κρήτη, Κάνδανος και Αστέρι Το χωριό Κάντε το Γάζα Ακριβώς τα ίδια που συνέβαιναν τότε Από άλλους συμβαίνουν σήμερα εκεί Φτάζαμε στο τέλος Τρίτο μέρος Λαού Διαφημίσεις, μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο Τα υπόλοιπα εμείς αύριο, γεια σας Γεια σου Απόστολε, είσαι καλά? Γεια, yeah, είμαι καλά. Μπράβο αδεσήν, έχω καιρό να σε ακούσω, να μιλήσουμε βασικά. Θέλω να πω για τον Μακρόν. Φαίνονται καθαρά τα δύο χέρια της Μπριζίτ να χτυπούν στο πρόσωπο τον καλό. Πρόεδρο. Αλληλεγγύη του Μακρόν που έφαγε το ξύλο. Που είναι παντόφρα, ναι, εντάξει. Ξύλο τώρα. Ναι. Κανονικά έπρεπε να την καταγγείλει, να τελειώνουμε. Να πάει και το μη του βεβαίω, αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι γατάκι μπροστά μα. Ο Καραμαλή έχει φάει ξύλο, πολιτικό ξύλο, έτσι. Επειδή έγινε και αυτή τώρα η Εξεταστική Επιτροπή. Ο Άδωνο Γεωργιάδη έχει φάει ξύλο. Ο Κόλληστρο έχει ξύλο από την τώρα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχουμε και δικά μα παραδείγματα που έχουν φάει πιο πολύ ξύλο. Όχι αυτό τώρα ο Λαπά. Ναι, εντάξει, απλά οι Γάλλοι είναι λίγο πιο ευαίσθητοι αυτοί. Εμεί είμαστε σκληροί. Ναι, ναι, ναι, είχα τώρα τίποτα, τίποτα Τέλο πάντων, εσείς πως είστε, όλα καλά Όλα καλά, ευχαριστώ για τον ενδιαφέρον Αποστολή. Ελά Είσαι ανοιχτή ακραία Έχω εδώ ένα πελάτη από τον Βόλο, τον κύριο Γιώργο Και μου λέει τα καλύτερα για τον Πέο, ρε Ρε, κουρέτα. ρε κουρέτα. Ρε δηλαδή πε του κύριε Γιώργο. Εδώ πέρα μου λέει έχει κάνει το βόλο Μονακό. Μονακό. Θέλω να κάνω το βόλο Μονακό. <laughs> Αυτό και το χρησιμοποιούμε είναι καλό. Το Μονακό, χάλια είναι και στον μπάσκετ έχασε. Μα το δικό μα είναι πολύ καλό πάντω. <όλυ> <σοκλυξελίως> πολύ καλό, μπράβο. Ο Μπέο σα αξίζει. Για τον Μπέο είστε. Ε Για τον μπέο, μπέο καβάλα όμω. Πέντε καινούργια ξενοδοχεία σε 4 χρόνια γίνανε. Να καλά η ανάπτυξη, να είναι καλά. Ε Αυτά τα ξενοδοχεία σα απο... μοιράζουν κέρδη από το μέρισμα. Από τότε που είχαμε του γραβαντάκεδε και δεν βρέθηκαμε προκοπή με τον Μπέο. Βρήκαμε ανάπτυξη. Τα μάτια. Κατά κρυμμένη θα ήταν, γιατί αυτό τι βρήκατε. Αποστόλη το μισοτάκι τον βρίζει μου. Ε, ναι, εντάξει, δεν είναι σαν τον πέ, μπαιο, ο μπέο είναι ικανό. Ποιο ο... είναι ικανο, ποιο είναι. Ποιο είναι, είναι εγώ. Λοιπόν, διαμάτι, περισκευή σε σήμερα. Διαμάτι. Να σου πω, βάλε διπλή τα ρήφα δικαιολογήσε. Όχι, τριπλή εγώ έχω το τσιπάκι εδώ, τριπλή το έχω παλαιώ. Το πάω περιστέρι κολονάκι θα δώσω 100 ευρώ. Θα τον αγαπημένο. Και λίγα του πέρσι. Αυτό και αν είναι ρε μαλάκα. Δεν το άκουσα καθόλου στην εκπομπή της σήμερα και δεν ξέρω τι έχει πεφθεί αλλά ξέρε σαν λέω στα 10 λεπτά τα τελευταία. Αυτό και αν είναι πλέον λέει. Αυτό έχει. Κανεί έγινε ρε μαλάκα, κανένα τρεμαλάκα δεν είπε τίποτα για αυτό που είπα για του δημόσιο υπαλλήλου. Όλοι δημόσιο πάνει ρε μαλάει. Σαν... Α, τώρα α, σε α. τρώει. Τώρα θε να λένε. Όχι, να λένε αλλά να μην σε κράζουν. νούμερο. Ερχήνει είπα όχι από την προσωπικό. Δεν καταλαβαίνει. Ελληνικά δεν ξέρει μαλλάκα. Mm. Είστε αλφαντό, έτσι ελληνικά. Και η λουκάτα ίδια μου λέει. Έστω να μην ξέρω. Δεν ξέρω τι το φάξω. Έλαφικά, εγώ θέλω να διορθώσει. Κάτι, γιατί το παλικάρι εκείνο που με έβρισκε, Όντω που είπε για τα αμαία, Εγώ δεν εννοούσα κοροϊδευτικά τα αμαία. Μαλάκα. Αυτό δεν το διόρθωσες δε που. Γιατί με κάνουν οι άνθρωποι ότι είμαι συχαμένο και ελεεινό και σαπάκι. Ενώ. για τα αμαία, Δεν εννοούσα τα αμαία, βρε μαλάκα. Να κοροϊδεύσω εγώ τα αμαία. Ήθελα να προσβάλλω τυπόμενα. Και δεν το έκανε, βρε μαλάκα. Έχει ο κόσμο να θεωρεί ότι εγώ έχω κάτι με τα αμαία προ να πούμε. Είναι δυνατόν. Τι μαλάκα σου μαλάκα, Εγώ, το είπα, Εσύ έτσι αλλιώ. τώρα μαλάκα. Πρόταση εν του λόγου, ρε, <ΚΟΥ> Α που ξέρει και τη ρήμη του λόγου, Καημένα <ΚΟΥ> Κακομίρα. Εν τη ρήμη του λόγου το είπα Αλλά κατά αμέα προ εγώ έχω και στη γειτονιά μου και τα παιδιά τα. Έχει και φίλου αμέα και ξέρεις, Σα ξέρω εσά. Ρε αρχή, είδε, Εγώ στην Αγίου στην Αγία Παρασκευή στην πάνω πλατεία Μαλά. Κάθε από εκεί είσαι από την παροπλατεία, τώρα έρχομαι. Ε, έρχομαι με δύο δυο παπάτια στρογγυλοφάναρα, έρχομαι. Εσύ μαλακάτρε, θα πω εγώ να των αμαέων. Ντροπή μου, ρε φίλε, και ξεφτύλα μου και καλά έκανα. Αυτό. αυτό λέμε και εμεί. Ντροπή σου και ξεφτύλα σου και είσαι ξεφτύλα και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, τον κούλω, για. Ρε αρχιλή, το άνθρωπο με έβρισε κατά λάθο. Δεν κατάλαβε. Κατά λάθο, το έφυγε. Τέλο πάντων. Και άλλοι κατά λάθο, έτσι, προ περάσπιση του, κατά σε ευρίσαν. Δεν θέλανε. Δεν είχαν και πρόθεση καν. Ρε που στράγει για όλοι οι δημοσ Έλα τώρα, σε βαρέθηκα. γεια! ya μη σου σε λίγο ούσια. Α μα. Ναι, τέλο. Αύριο θα είστε εδώ στι 1 ώρα.